Βρισκόμαστε αγαπητοί μου αδελφοί, δυο βήματα πριν από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και είναι βεβαίως απαραίτητο να τονίσουμε αυτή την έναρξη της Αγίας Τεσσαρακοστής και να την υπογραμμίσουμε αλλά και να την συνδυάσουμε με τις καρναβαλικές εορτέ, διότι έτσι μόνον θα δούμε και θα καταλάβουμε σε ποιο βαθμό ξεπεσμού έχουμε πέσει διότι Ο βαθμός ξεπεσμού εξαρτάται και από το πνευματικό επίπεδό μας, αλλά και από το ύψος και τη σημασία των ημερών μέσα στις οποίες συντελούνται, συντελούνται οι ακάθαρτες πράξεις. ο Κύριος δεν θα μετρήσει μόνο την αμαρτωλότητά μας ο Κύριος θα μετρήσει αλλά και θα συμμετρήσει και την ασεβιά μας διότι όπως το έχω πει και άλλη φορά άλλο να είσαι αμαρτωλός και άλλο να είσαι ασεβής το να πέσει σε μία αμαρτία είναι ανθρώπινο ο Θεός ο Κυριός μας, που γνωρίζει πολύ καλά την ανθρώπινη φύση, είναι πρόθυμος να σε συγχωρέσει, εφόσον βεβαίως και εσύ δείξεις και εγώ δείξω την κατάλληλη μετάνια. Εάν όμως η αμαρτία συμφύρεται και συναναμείγνειται με την ασέβεια, Εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Εκεί ο άνθρωπος σκληραίνεται. Εκεί ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν ζητάει το έλεος του Θεού και εκεί πλέον ο κίνδυνος που τον απειλεί είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτές οι ημέρες στις οποίες ήδη βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερος πνευματικές και κατανοητικέ και με αυτές, αυτές μάλλον οι ημέρες έχουν ιδιαίτερη συμβολική σημασία διότι ειδικά η αυριανή ημέρα αλλά και όλη η εβδομάδα η οποία έχει περάσει έχει προηγηθεί δηλαδή είναι οι μέρες ιδιαίτερου πένθους είναι οι, δι, οι μέρες ιδιαίτερης θα λέγαμε κατάνοιξης αυτές τις ημέρες θα έπρεπε ιδιαίτερος ο άνθρωπος να πονά και να τακρίζει διότι οι ημέρες αυτές της έχει ορίσει η Αγία μας Εκκλησία για να ενθυμούμεθα την έκπτωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Τις ημέρες αυτές η Αγία μας Εκκλησία της έχει ορίσει για να ενθυμείται ο άνθρωπος που ευρίσκετο, για που τον είχε δημιουργήσει ο Κύριος, αλλά και που ξέπεσε. Και θα έπρεπε αυτές τις ημέρες ο άνθρωπος να πικραίνεται και να δακρύζει και να πενθεί, διότι από εκεί που είμαστε, που μας έβαλε ο Κύριος, ξεπέσαμε δυστυχώς, εχάσαμε το αρχαίο καλός και αυτό το αρχαίο καλός το οποίο είδατε λέμε εκεί στα ευλογητάρια, τα νεκρόσιμα, εύχεται η Εκκλησία να τα ξαναπάρουμε να ξαναπάρουμε το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε αυτό το αρχαίο κάλος λοιπόν την αρχαία δόξα την οποία μας είχε δώσει ο Κύριος αυτή δυστυχώς τη χάσαμε και τώρα πρέπει να κοπιάσουμε πολύ για να την ξαναπάρουμε πίσω αυτά λοιπόν έπρεπε να σκέπτεται ο άνθρωπος αυτά έπρεπε να σκέπτεται ο Χριστιανός Αυτά έπρεπε να αναλογίζεται <coughs> και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τα γλέντια, με τις διασκεδάσεις, με όλα αυτά τα άθλια κατασκευάσματα, τα άθλια σατανικά κατασκευάσματα τα οποία δυστυχώς κατακλείζουν την πόλη μας και τα οποία όπως βλέπετε δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό που λέγαμε κάποτε καρνάβαλο στα 5-10 άρματα τώρα πλέον καρνάβαλος είναι άλλα πράγματα καρνάβαλος είναι οι ανηθικότητες καρνάβαλος είναι οι πορνίε, οι μυχίε, τα γλέμπια τα ξενύχτια, τα μεθύσια, τα ναρκωτικά οι εκτρώσεις, οι αμβλώσεις όλα αυτά τα οποία γίνονται εν και παραβίστο, αλλά και φανερά και τα οποία Δυστυχώς έχουν πάρει μία έκταση λερναίας σύντρας, η οποία κινδυνεύει να καταφάγει και να κατασπαράξει ό,τι ηθικό, ό,τι αγνό, ό,τι καλό έχει μείνει επάνω σε αυτόν τον τόπο. Εγώ δεν θέλω να πω, σα τα έχω πει άλλωστε άλλε χρόνια. Πολλά χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στον άμβονα, τόσα χρόνια και διαμαρτύρωμαι και φωνάζω και χαλάω τον κόσμο, θα έλεγα, για αυτά τα έσχη και κουράστηκα να με ακούνε και οι τύχοι και οι πέτρες και οι εκκλησίες και οι αίθουσες και οι ναοί και όπου και ανεβρέθηκα βρέθηκα είναι, όχι ο Κύριος, δεν τολμώ να το πω αλλά μάρτυρες είναι και τα καθίσματα και οι άνθρωποι και η τείχοι και τα εικονοστάσια και οι εικόνες μέσα στις οποίες, στους οποίους ναούσε βρέθηκα και μίλησα δεν θα πω πλέον εγώ άλλα αλλά σας καλώ εσάς εσείς πλέον να διαπιστώσετε μόνοι σας την έκταση του κακού εσείς να βγείτε, να βγείτε και να ρωτήσετε επιτέλους σταματήστε να κλείνεστε μέσα στα καβούκια σας εβγάτε έξω και ρωτήστε τα παιδιά τους νέους, τις νέε και διαφωτίστε τους πηγαίνετε και σταθείτε ναι εσείς οι χριστιανές οι γυναίκες πηγαίνετε και σταθείτε στις πόρτες των νυχτερνών κέντρων και πιάστε αυτά τα αθώα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα και βγαίνουν από μέσα και ρωτήστε τα να σας πούνε τις πικρές τους τις εμπειρίες. και εσείς από τη δικιά σας μεριά σταθείτε στο πλευρό τους και διαφωτίστε τα γιατί αυτά τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα παιδιά πληρώνουν την αδιαφορία των γονέων τους πληρώνουν την αδιαφορία τη δική μας οι των πληρικών περισσότερο αυτά τα παιδιά έχουν πέσει θύμα της αμαρτίας και ενώ αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να τα έχουμε καθοδηγήσει και σήμερα οι εκκλησίε να είναι γεμάτε παιδιά δυστυχώ αδρανήσαμε, αδιαφορήσαμε τα παραμερίσαμε, τα πετάξαμε έξω από τα σπίτια μας, τους ανοίξαμε τις πόρτες και φύγανε και τώρα βεβαίως θρυνούμε δήθεν και κοροϊδεύουμε με κορκοδίλια δάκρυα ότι δήθεν χάσαμε τα παιδιά μας. Δεν τα χάσαμε τα παιδιά μας. Τα εγκαταλείψαμε τα παιδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα παιδιά μας δεν τα χάσαμε. Τα παιδιά μας τα διώξαμε. Τα παιδιά μας δεν τα χάσαμε. Τα παιδιά μας τα σκοτώσαμε με τα ίδια μας τα χέρια. Τα παιδιά μας δεν χάθηκαν. Τα παιδιά μας πλήρωσαν και πληρώνουν τη δική μας ανδιαφορία. Και εσείς και όσοι δυστυχώς φταίνε για τον ξεπεσμό και το κατάντημα και την καταστροφή αυτών των παιδιών εσείς είστε υποχρεωμένοι να πάτε και να τα ξαναμαζέψετε και να τα φέρετε πίσω και να τους ζητήσετε συγνώμη και να τους μιλήσετε ξεχάθαρα και να τους πείτε την αλήθεια γιατί το παιδί όσο χαμηλά και αν έχει πέσει θα εκτιμήσει έστω και αργά να του πεις την αλήθεια και να του πεις ποια είναι η αμαρτία και τι κόστος θα έχει για τη ζωή του και δεν ξέρεις ο Κύριος πιθανό να το αναστήσει το παιδί ο Κύριος πιθανό να το ξυπνήσει μέσα από το λίθαργο της Αμαρτία, ο Κύριος πιθανό να του ανοίξει τα μάτια και να ιδεί και να φύγει, να πισωγυρίσει και να γλιτώσει η μέρα λοιπόν πένθους και δακρύων η αυριανή ημέρα να πάτε νωρίς αύριο στην εκκλησία και να τεντώσετε στα αυτιά σας, στα αυτιά σας να ακούσετε τους γλυκύτατους του τους πένθιμους τη της ημέρα. ημέρας εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ίδια γύμνοσιν θρηνών οδύρετο έκατσε λέει ο Αδάμ απέναντι από το παράδεισο όταν τον έδιωξε πλέον ο άγγελος και έβλεπε τα χάλια του, έβλεπε τη γυμνωσή του, έβλεπε ότι πλέον έχασε το των περιβάλλον του παραδείσου και άρχισε να κλαίει. Και εμείς γελάμε. Ο Αδάμ κλαίει και οδύρεται, η έβα κλαίει και οδύρεται για τον ξεπεσμό τους και εμείς για τον ξεπεσμό μας γελάμε και πανηγυρίζουμε. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί είναι το χειρότερο στην περίπτωση του καρναβάλου. Δεν φτάνει μόνο η αμαρτία. Δεν φτάνει μόνο η κατάπτωση. Αλλά όταν αυτή η κατάπτωση συνδυάζεται με ιδιαίτερα πένθιμες ημέρες, εκεί πλέον το κακό απογίνεται. Η ασέβεια αποκορυφώνεται. Το να είναι πόρνος κάποιος, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το να είναι πόρνος κάποιος αμαρτία, βαριά αλλά το να κάνει την πορνεία μέσα στην εκκλησία ε, αυτό δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Το να τολμάει ο αθεόφοβος να μπαίνει στην εκκλησία να πορνεύει αυτό πλέον αποκορυφώνεται το κακό Το να είναι κάποιος μιχός, το καταλαβαίνω αλλά το να κάνει τις μυχίε του και τις βρωμιές του μέσα στο χώρο της εκκλησίας αυτό πλέον ξεπερνάει τα όρια ε, έτσι γίνεται τώρα στην παρούσα φάση δεν φτάνει που αμαρτάνουμε δεν φτάνει που είμαστε βρωμιάριδες δεν φτάνει που έχουμε κάνει και κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι βρωμερό, ό,τι εσχρό ό,τι ακατονόμαστο ό,τι δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο φυσιολογικό ανθρώπινο νου, δεν φτάνει που τα κάνουμε όλα τα κάνουμε όμως και μέσα σε ιδιαιτέρως πένθυμε και θρησκευτικέ ημέρες που θα έπρεπε να υπάρχει έστω μία στοιχειώδης, στοιχειώδης, στοιχειώδης, στοιχειώδης ντροπή, συστολή, έφτος, να σεβαστείς ένα στοιχειώδης σεβασμός, να σεβαστείς σε αυτές τις ημέρες, τις πέρθυμες, τις κατανοητικέ. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, θα τα πληρώσουμε αδερφοί μου. Θα μου πει σε προφήτης, όχι δεν είμαι προφήτης, αλλά την αλήθεια θα την πω. Διαβάζω τώρα τον Ιεζεκίλ τον προφήτη στην Αγία Γραφή. Ξέρετε τι του είπε ο Κύριος. Θα βγει του λέει και θα μιλήσεις το λαό και πρόσεξε. Πρόσεξε του λέει. Δεν θα πει το λαό ότι του αρέσει. Θα πει το λαό ότι σου λέω εγώ. Δεν θα πει το λαό αυτά που του αρέσουν. Θα τους μιλήσεις με σκληρή γλώσσα και γι' αυτό ο Ιεζεκιήλ ο προφήτης θεωρείται από τους πλέον ομούς και σκληρούς προφήτες. Θα τους μιλήσεις με σκληρή γλώσσα όπως θα τα λέω εγώ και όχι όπως θες εσύ και ούτε όπως θέλουν εκείνοι να τα ακούσουν. Αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω αγαπητοί μου αδελφοί. <χω> Δεν θέλω να μιλήσω με βάση τη δική μου Τη διάθεση, ούτε θέλω να μπω στη δική σας τη διάθεση που ασφαλώς έρχεστε εδώ για να ακούσετε ένα ήρεμο κλίμα και, γλυκή, και γλυκιά ομιλία και γλυκό κήρυγμα και κατεβασμένων τόνων, δεν μπορώ. Εγώ θα μιλήσω έτσι όπως με επιβάλλει αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και ο λόγος μου θα είναι οξής οξής πρώτα για μένα και μετά για σας για να καταλάβουμε ε, κάποτε επιτέλους να καταλάβουμε ότι έχουμε ξεφύγει από τα όρια μας και ότι έρχεται, έρχεται η οργή του Θεού επί του Υιούς της απειδίας έρχεται και θα έρθει και να είστε βέβαιοι ότι θα έρθει γιατί Μακροθυμί μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί δεν χρυπώνε έχει και όρια μην νομίζετε ότι η μακροθυμία του Θεού είναι ανεφορίον έχει όρια αν ο Κύριος, Και αν ο Κύριος η μακροθυμία του δεν έχει όρια τότε έχει όρια η μακροθυμία της Γης και του Βρανού που κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα αστοματά του να μας χάψουν και να εξαφανιστούμε από προσώπου της γης. Γιατί έτσι είπε ο Κύριος κάποια στιγμή και αν ούτη σιωπίσωσιν ηλίθηκε κράξονται. Και εκεί που η μακροθυμία του Κυρίου ήταν ατελείωτη εκεί επενεύει η γη και ο ουρανός και ο ήλιος και σκοτήστη στη Σταύρωση του Κυρίου. Στη Σταύρωση του Κυρίου η μακροθυμία του Κυρίου ήτανε απεριόριστη αλλά η γη δεν το άντεξε, ο ουρανός δεν το άντεξε, ο ήλιος εσκοτήστη, οι πέτρα σχίστησαν, τα μνημεία ανεόχθησαν, πολλά, πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων η Γέρθη. Γι' αυτό λοιπόν μην επαναπάβεστε στη μακροθυμία του Θεού ας μην επαναπαυόμαστε να ξέρουμε και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλαιος και πολυεύσπλαχνος αλλά παρακάμπτουμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παρακάμπτουμε είναι και δίκαιο είναι και δίκαιος είναι και δίκιο. προσέξτε το αυτό τελειώνω εδώ την εισαγωγή μου γύρω από το εορτάσιμο των ημερών αυτών και να εισέλθω αμέσως εις το Άγιο και ιερών κείμενο των Παριμιών του Σολομόντος το οποίο με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά ερμηνεύομαι Και το οποίο Ιερό Κείμενο, σαν διδακτικό που είναι, μας δίνει να καταλάβουμε πώς πρέπει εμείς οι Χριστιανοί να βλέπουμε τον Πατέρα μας και να ακούμε τον Πατέρα μας. Ποιος είναι ο Πατέρας μας. Ο πνευματικός μας Πατέρας. Δεν υπάρχουν σαρκικοί πατεράδες πλέον. Οι πατεράδες αυτοί έχασαν τον προορισμό τους. Έχασαν τα μυαλά τους, έχουν αποτρελαθεί. Οι μανάδες αυτές που ο Θεός τις έταξε να κάνουν παιδιά για να τα στον παράδεισο, εχάθηκαν, τελείωσαν, συρρυκνώθηκαν, εξαφανίζονται. Οι μανάδες πλέον σήμερα είναι μοντέρνες μανάδες Μανάδες χωρίς μυαλό Μανάδες χωρίς πνευματικότητα Μανάδες χωρίς πνεύμα Θεού Μανάδες χωρίς φόβο Θεού Μανάδες χωρίς στοιχειώδη αγάπη προς τον Θεό Και αυτές οι μανάδες εγκατέλειψαν τα παιδιά τους Και αυτές οι μανάδες στέλνουν στο διάβολο τα παιδιά τους Στέλνουν στην καταστροφή τα παιδιά τους Και αυτές οι μανάδε. Είναι αξιοθρήνητες. Τι να ακούσουν τα παιδιά από δάφτες. Τι να ακούσουν από τέτοιου πατεράδες τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος όρισε στις εποχές που ζούμε όσοι αγαπούν τον Κύριο και όσοι θέλουν να ακούνε νόμων Θεού να τρέχουν στους πνευματικούς πατεράδες τους και εκείνους να έχουν ως συμβούλους και διδασκάλου και σε εκείνους να υπακούν. Και γι' αυτό σας έχω πει κι άλλη φορά μην ψάχνετε να βρείτε πνευματικό πατέρα να σας κάνει τα χατήρια θα καταστραφείτε κακομήρες και κακόμοιροι θα καταστραφείτε άμα ψάχνετε για τέτοιους πνευματικούς πατέρες να ψάχνετε πατεράδες καλούς γιατρούς όπως ψάχνεις τον καλό γιατρό που θέλεις να βάλει τον ιστέρι στον καρκίνο όσο το δυνατόν βαθύτερα αλλά και αποτελεσματικότερα έτσι να ψάχνει να βρεις και τον καλό πνευματικό γιατρό, τον καλό πνευματικό πατέρα που θέλεις να σου θεραπεύσει όλο το πνευματικό καρκίνο της αμαρτίας, ο οποίος προσπαθεί να σε καταφάγει και να σε εξαφανίσει. Τι είπε ο θυμάστε φαντάζομαι τα λόγια του την το περασμένο Σάββατο, την περασμένη μα ομιλία. Και εγώ λέει πατέρα είχα, πατέρα είχα. Τι ήταν ο πατέρας του, ο Δαβίδ ο Βασιλεύς, ο Άγιος εκείνος πατέρας, πραγματικός πατέρας. Εκείνος ο πατέρας ο οποίος μια ζωή ολόκληρη τη ζούσε μέσα στη μετανιά του και στα δακρυά του. Ο Σολομών δεν θυμάται τίποτε άλλο από τον πατέρα του παρά ένα πατέρα με ένα πρόσωπο συνεχώς, συνεχώς δακρύβρεκτο από τα δάκρυα της μετανοίας και εξομολογήσεως για τα αμαρτήματά του ενώπιον του Θεού πως ήταν δυνατόν αυτά τα δάκρυα να μην αποτελούν βαθιά σφραγίδα μέσα στην καρδιά αυτού του νέου θυμάται έναν πατέρα ο οποίος ενίστευε γιατί ο Δαβίδ ενίστευε και λέγει εκεί, ο ίδιος θα το ακούσουμε μεθαύριο αν πηγαίνετε στι ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής. Τα γονατά μου λέει, η σαν αναγωνιστίας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεων. Ελίγαγαν τα γονατά μου, έπεφτα χάμω από την ιστία. Έπεφτα μου. Θυμάται έχει έναν πατέρα, πατέρα προσευχής. Πού είναι αυτοί οι πατεράδε, έχετε να μου δείξετε σήμερα τέτοιου πατεράδε, έχετε να μου δείξετε σήμερα τέτοιε μανάδε, να ξενυχτάνε στην προσευχή, έχετε να μου δείξετε. Υπάρχουν, υπάρχουν, ναι. Εσεί έχετε να μου δείξετε. Μήπω είναι καμιά από εσά εδώ μέσα, κανένα πατέρα από εσά εδώ μέσα, όχι. Υπάρχουν, ναι, ξέρω εγώ μερικού, ξέρω. Μου λέγανε στην Αθήνα, σα το έχω ξαναπεί, μια μάνα και μάλιστα πολύτεχνή. Πολύ Πολύτεχνη, σηκώνεται τις δύο τα μεσάνυχτα, παρακαλώ, δύο τα μεσάνυχτα, μέχρι τις η κάνει κουμποσκύλι, σαν δικαλόβριας. Γονατιστή, δύο τη νύχτα μέχρι 6 το πρωί. Και το ξέρει μόνο αυτή και ο άντρα. της. Υπάρχουν ελάχιστοι όμω. Και αυτέ τι μανάδε και τέτοιου πατεράδε που υπάρχουν και πατεράδε τέτοιοι δεν του αφήνει ο κύριο. <Κι> Είναι τι του λέει ο πατέρα του. <Κι> Παιδί μου του λέει. Τι του λέει. <Κι> Εριδέτω ο ημέτερος λόγο η συνκαρδία. Φύλασε τα συντολά. Πρόσεξε του λέει. Να φυλάσεις τις εντολές του Θεού. Αυτό που σου λέω, του λέει ο πατέρας του, να μπει καλά μες στην καρδιά σου. Να φυλάς τις εντολές του Θεού. Εσύ τι του λες του παιδιού Πε σε μου, το έχεις κάτσει ποτέ. Να του μιλήσει Σαν μάνα με, με παιδί. Σαν πατέρας με παιδί. Εκάθεις ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να γιατί είναι μέρα τα παιδιά. Για δεν κάτισες ποτέ να του μιλήσεις του παιδιού. Και σας είπα τι μου συνέβη. Σας το είπα ναι. Και δεν διστάζω να το παναλάβω. Που μου ήρθε εκείνο το παιδί μέσα στο εξομολογητήριο. Πόσα του μίλησα, δέκα, είκοσι, μισή ώρα Μισή ώρα το μίλησα Μισή ώρα του μίλησα Και τον έφευγε τι μου είπε Παππούλη, λέει Μου επιτρέπεις να σε λέω πατέρα <Κι> τι μου λέει αυτό τώρα Μισή ώρα του μίλησα, μισή ώρα Και εσύ το έχεις στα χέρια σου 18 και είκοσι χρόνια Και δεν αισθάνεται την ανάγκη να σε πει ούτε πατέρα ούτε μάνα. 20 χρόνια το κρατά στα χέρια σου. Και δεν το έχεις κάνει να σε αισθάνεται πατέρα και μάνα. Εσένα που το γέννησε. Εμένα γιατί με θέλει πατέρα. Ωραία δεν είναι τηλεόραση. Αφήστε τα αυτά που ξέρετε. Εμένα γιατί με θέλει πατέρα. Μισή ώρα που μίλησα, Μισή ώρα που παιδιάσαμε. Και το άλλο ήρθε και σπάραζε, έπεσε κάτω και γονάτισε και έκλαιγε. Κουτάφευγε. <χαι> θα, θα πήγαινε πάνω σε Σαρωνίκη, και ήρθε μετά. Λέει, τι κλαίς παιδάκι μου, θα βρει πνευματικό, θα βρει, Θα βρεις, θα πας, θα πας εκεί πέρα, θα βρει πνευματικό. Όχι, μου λέει. Όχι, πνευματικό θα βρω. Εσύ ο πατέρα μου. Εσύ ήσουν ο μου. Και με αγκάλιασε και δεν με άφηνε να, να, να, να, να διώξω, να, να αποκοπούω από κοντά να ξεκολλήσω. Και όποτε με παίρνει, με παίρνει και με παίρνει και με παίρνει, έλα πατέρα, έλα πατέρα. Τι του έκανα εγώ και με έχει πατέρα, τι του έκανα. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει το Ιερό Κείμενο. Τι του λέει ο Πατέρας του, τι του έλεγε του Δαβίδου, του Σολομόνα, τι του λέει ο Δαβίδου. Μη παρίδεις ρίσιν στόματός μου. Πρόσεξε του λέει, τον έχει κάτσει απέναντί του, τον κουβεντιάζει βλέπετε. Πρόσεξε του λέει θα σου πω, αλλά μην ξεχάσεις τα λόγια που θα σου πω. Μην τα ξεχάσεις. Τέντωσε το αυτί σου καλά. Και αρχίζει και του λέει, μην δεν αυτήν. Και αν θέξετε σου, μην καταλύπεις λέει το Λόγο μου. Η τον περιφρονήσεις. άκου συμβουλή πατέρα προς δυο ε, θα σου μιλήσω, θα σου πω μια κουβέντα αλλά πρόσεξε αυτή την κουβέντα, μη την πετάξεις, μη την παραμελήσεις γιατί, άμα την παραμελήσεις θα την ξεχάσεις ενώ άμα τη σεβαστείς ότι είναι η κουβέντα του πατέρα σου θα αντέχει αυτή η κουβέντα μέσα σου και βλέπετε μέχρι σήμερα εσείς μιλάτε, εσείς μιλάτε εσείς μου τα λέτε ααα θυμάμαι, θυμάμαι μια κουβέντα του πατέρα μου που μου είπε όταν ήμουν μικρό παιδί και είσαι τώρα 70 χρονών πως τη θυμάσαι θυμάσαι γιατί είχε ένα πατέρα σοφό είχες ένα πατέρα άγιο είχες ένα πατέρα με πνευματικότητα που σου μίλαγε και τον σεβάστηκε. τι θα θυμηθεί από σένα το παιδί σου που δεν του μίλησε ποτέ τι θα θυμηθεί Για αυτό να σας πω κάτι μην μη, μη παραξηγήσετε για αυτό που θα σας πω πεθαίνουν σήμερα γονείς μάλιστα πεθαίνουν γονείς γονείς και τα παιδιά τους τους κλένε μια ζωή και πεθαίνουν γονείς πατεράδες και μανάδες και τα παιδιά τους γελάνε γελάνε και κοροϊδεύουν επάνω από το φερετρό του. Γελάνε και κοροϊδεύουν. Το έχω δει με τα μάτια μου. Γιατί? Γιατί λέτε εσεί Γιατί. Γιατί. Γιατί δεν υπήρξαν γονείς. Δεν υπήρξαν ποτέ γονεί σωστή. Κοροϊδευά. Και το παιδί έχει κρίση. Και το παιδί καταλαβαίνει. Και το παιδί νιώθει. Το παιδί αισθάνεται, βλέπει. Και βλέπει ποια μάνα το αγάπησε και βλέπει ποια μάνα το περιφρόνησε. Και η μάνα που το αγάπησε και του τράβηξε και το αφτή και του ρίξε και τον πάτσο εκείνη η μάνα δεν την ξεχνάει εκείνη η μάνα. Και πάει κάθε μέρα πάνω στον τάφο της και κλαίει και χτυπιέται και οδύρεται. Μην ξεχάσει, του λέει παιδί μου, πρόσεξε! Μην αφήσει την κουβέντα που θα σου πω για χαθεί. Ο λέει, θα αντέχει. Θα μένει μέσα, ζωηρή η κουβέντα. Εράστιτη αυτή wow. Εράστητη, εράστητη αυτής και αγαπήσει και, και τηρήσει σε. Αγάπησέ τη λέει την κουβέντα μου παιδάκι. Εράστητη σημαίνει ερωτεύσου τη. Να ερωτευτείς το λόγο του Πατέρα σου. Να ερωτευτείς το λόγο της Αγίας Γραφής. Να ερωτευτείς το λόγο του Θεού. Να τον ερωτευτείς. Αυτό σημαίνει εράστητη. Να τον ερωτευτείς. Να τον αγαπήσεις με πάθος. Το λόγο του πνευματικού σου πατέρα να τον ερωτευτείς. Τι μου είπε. Με ακρίβεια. Με ακρίβεια ό,τι σου είπε. Διότι ο πνευματικός του πατέρα δεν σου μιλάει ούτε καιροδοσκοπικά Ούτε πάει να σε εκμεταλλευτεί Ούτε θέλει να σου πάρει την περιουσία Ούτε θέλει να σου πάρει τίποτα Ο πνευματικός σου πατέρας Είναι εκείνο που σε αγαπά Είναι εκείνο που τον άλιασε Είναι εκείνο που θέλει να σε στείλει Στη βασιλεία του Θεού Εράστητη λέει να. Εράστητη Του λόγου που σου είπα Εράστητη Αγάπησέ τον με πάντως να τον ερωτευτείς το λόγο του που σου είπα Και άμα τον ερωτευτείς το λόγο του Θεού Δεν πρόκειται να τον προδώσεις ποτέ Και λέει παρακάτω, είδες τι λέει ο Άμα τον ερωτευτείς Αυτός ο λόγος θα σε γλιτώνει Εράστητη αυτής και τη ρίσισε. αμα αγαπήσει το λόγο που σου είπε ο πνευματικός σου πατέρας τον τον πιστέψεις το λόγο του πνευματικού σου πατέρα τον αγαπήσει, τον ερωτεύεις το λόγο του πνευματικού σου πατέρα Τι σου είπε τον φυλάξεις με προσοχή μέσα στην καρδιά σου αυτός ο λόγος δεν θα σε αφήσει ποτέ να καταστραφείς αυτός ο λόγος θα σε φυλάει, αυτός ο, ο λόγος του πνευματικού σου πατέρα θα σε φυλάξει από κενδίνους θα σε φυλάξει από δαίμονες, θα σε φυλάξει από την κόλαση, θα σε φυλάξει από οτιδήποτε κακό μπορεί να βάλει το μυαλό σου. <Συκλή> θα σε φυλάξει. Τα ακούς τι λέει. <Συκλή> θα σε φυλάξει ο λόγος του Πατέρας και κυρίως ο λόγος του πνευματικού σου Πατέρα. Γιατί τα παιδάκια καταστράφηκαν γιατί τα παιδάκια σας γυρνάνε έρμα, έρμα, έρμα, γιατί γυρνάνε έρμα, γιατί δεν του είπε ποτέ μια κουβέντα για να τα φυλάξεις. Θυμάσαι τι έλεγες όταν ήταν μικρά, θυμάσαι τι έλεγες, άστο παιδί είναι, άστο, άστο, τι φωνάζει; άστο, θέλει να πάει όξο να γλαιτήσει, άστο μωρέ άνοιξε την πόρτα καημένη, άντε, ε. Μην είσαι αυστηρά, μην είσαι αυστηρός, μην είσαι αυστηρή. Άστο, άστο, άστο, άστο. Άντε τραβάζει, μάλιστα. Ποια είναι η κουβέντα που θα το φυλάξει. Καμία κουβέντα. Του είπες ποτέ, όχι. Ποιο είναι ο λόγος ο σωφός που το είπες. Τι έχει να θυμάται το παιδί σου από σένα. Τίποτα. Τίποτα. Από φίλους έχει να θυμάτε από φιλενάδες έχει να θυμάτε από άλλους έχει να θυμάτε από σένα δεν έχει να θυμάται τίποτα καταστροφή αδελφοί ποιος το παιδί σου ποιος το παιδί σου το σπλάχνος να μην έχει να θυμάτε τίποτα από τη μάνα του για φαντάσου να κάθεται πάνω στο θέατρο τη μάνα και να γελάει. Τη μάνα του. Τη μάνα του. Μου λέγανε πάνω στο γεροκομιό. Σα το έχω ξαναπεί. Επάνω στο Κωνσταντινούπολιο. Πέθανε γέρο. Γριά. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Πέθανε γριά. Με δέκα παιδιά. Δέκα παιδιά. Είχαν βάλει τη γριά στο ψυγείο. Ειδοποιούσαν τα παιδιά. Και δεν πάτησε κανένα στην κηδεία τη. Κανένα. Τράβατε να σα τα πουν οι δέκα παιδιά μωρέ δέκα παιδιά ούτε ένα ούτε δυο και δεν πάτησε κανένα στην κηδεία γιατί γιατί δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω γιατί <Κι> αλλά πιθανό και εκείνη η γριά που έφυγε εκείνος ο γέρος που έφυγε Πιθανόν, πιθανόν, πιθανόν, πιθανόν, πιθανόν, πιθανόν, πιθανόν. Σαν πατέρα να είχε και σαν μάνα να είχε αποτείσει. Άκου τι λέει τώρα, να δεις πόσα θα μπορούσες να κάνεις για το παιδί σου. Εσύ ο πατέρας, εσύ η μάνα. Άκου, Άκου να δεις. Περιχαράκωσον αυτήν, λέει παιδί μου, την κουβέντα που θα σου πω. Περιχαράκωσέ Τι σημαίνει περιχαράκωσέ την. Φρούρισε την, να μη σου φύγει. Τι σημαίνει να τη φρούρισω την κουβέντα. Τι σημαίνει, θα σα πω. Μην βιαζόμε, θα Τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν. Ακούμε καμιά καλή κουβέντα, μετά έρχονται τα δαιμόνια έτοιμα να την πάρουν και να την πετάξουν όξο. Έρχεσαι εδώ στο κήρυγμα, έρχεσαι εδώ, ακούς, ακούς, ακούς, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε. Τι συμβαίνει, και όταν φτάνει στο σπίτι αμέσως τα ξεχνάς, τι συμβαίνει. Ξέρεις τι συμβαίνει. Φυλάνε τα δαιμόνια απόξω τώρα. Φυλάνε εδώ. Εδώ είναι απόξω. Απόξω είναι. Εδώ. Περιμένουμε. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και όταν βγαίνεις λέει έξω και είτε αρχίζεις και σκολιάζεις και λες τι φώνασε το εδώ. Τι κάνει έτσι. Βλαμμένος είναι. Α του Βλέποντα εκείνη την ώρα ότι περιφρονείται ο Λόγος του Κυρίου έχεις πρότιμη την καρδιά σου μπαίνει το δαιμόνιο μέσα, την μπαίνει την κουβέντα και την πετάει έτσι είναι και το Κύριος εκεί στο σπορέα, θυμάστε τι είπε κάποιος σπόρος λέει έπεσε έπεσε στον δρόμο και καθεπατήθη και κατέβηκαν λέει τα πουλιά Εκεί λέει. Και τον κατέφαλε. Να ο λόγος που τον κατέφαγαν τα πουλιά. Αφού δεν τον ήθελε. Αφού βγήκε έξω κοροϊδεύοντας και γελώντας και περιφρονώντα δεν τον ήθελε. Ήρθαν τα λαιμόνια. Τον πήρανε. Για ποιοι ακούς τόσα κηρύγματα κι εσύ κι εγώ και δεν διορθωνόμαστε ποτέ. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί πας και ακούς και μετά τι λες, ωραία αρντε, απαράδοξο το βλαμμένο. Τι λέει, άρε κοίτα καμένοι, άσπλες, τρελός, παλαβό, εξτρεμιστής, ξέρω εγώ τι λέτε, ακραίος, οπιστοδρομικός, σκοταδιστής. Ε, διάβαζα προχτές μια εφημερίδα, βγάλαμε ένα έντυπο για τον καρνάβαλο, μια εφημερίδα εδώ πατρα, οι πατρινοί μου τη φέρανε προχτές, σκοτατισμός, λέει στην πατρα, σκοτατισμός, σκοταντισμό. Σκοταντισμός! Γιατί μιλήσαμε με κανέναν του καρναβάλου. Σκοταντισμός! Σκοταντισμός! Ιστερία είναι αυτό. Ιστερία, ναι. Σκοταντισμός! Ιστερία. Σκοταντισμός. Έτσι και τον είχα μπροστά μου θα του έλεγα Ποιο κάνει σκοταντισμό. Για να δούμε. Ποιο. Ποιο μιλάει για σκοτάδι. Ποιο μιλάει για το φω και ποιο μιλάει για τη σκοτάδια. Αλλά κάτσε να το συζητήσουμε με φιλάρακο. Να δούμε ποιος είναι ο σκοταδιστής. Σκοταδισμός. Ιστερία. Τρέλα. Έτρεπε ο το διάβολος. Τον παίρνει, τον πετάει. Γι' αυτό είδες πιπέιντο. Πρέπει χαρά ε, την λέει την κουβέντα που θα σου πω. Μην σου πω λόγια, του λέει ο Ναβίλτος ο Δωμόντα. Μη σου πω λόγια και μετά πολύ λίγο θα Αν <Ρι> να με ακούσεις σαν πατέρα σου, να είσαι έτοιμος αυτά που θα σου πω, να τα περιχαρακώσεις, να τα φρουρίσεις, να τα φυλάξεις. Να τα... <Ρι> Δεν ότι οδηλάει ένας πατέρα το παιδί. Κάθισες ποτέ, <Ρι> σε ξαναρωτάω. Κάθισες ποτέ, <Ρι> πότε, <Ρι> πότε. Ποτέ. Τι να ακούσει το δόλιο το παιδί Θα βγει έξω Θα το πιάσει ο πλάνος Θα το πιάσει ο απαταιών Θα το πιάσει ο πεδεραστής Θα το πιάσει ο κάθε βρωμιάρης Και θα το πει λόγια πλάνα Λόγια ψεύτικα Θα το εξαπατήσει, θα το βιάσει Θα το κοροϊδέψει Και μετά τράβα να το μαζέψεις Και μετά θα κλαις Και θα ολοπήρεσαι και θα οδυνάσαι Που ο Θεός σου χάρισε ένα τριαντάφυλλο Και εσύ το έκανε Περιχαράκωσον αυτήν και υψώστησε. Φύλαξε λέει το λόγο που σου είπα και αυτός ο λόγος θα σε σηκώσει ψηλά. Όχι από πλευρά βασιλείου, όχι δεν τον κάνει, ήταν Βασιλιά. Θα σε σηκώσει ψηλά από ηθικής απόψη. Θα σε βλέπει ο κόσμος και θα σε θαυμάζει. Θα σε βλέπουν οι άγγελοι και θα χαίρονται. Θα σε βλέπουν οι Άγιοι και θα αισθάνονται ότι έχουν ένα μικρό Άγιο επί της γης. Έτσι σε υψώνει η Έτσι σε υψώνει η Έτσι τον υψώνει τον αγωνιστήριο Αρετή. Τον σηκώνει, τον σηκώνει, τον σηκώνει ψηλά. Όταν κάποιος εργάζεται το αγαθόν, βοηθάει ο Κύριος αυτό. Εκεί τον πολεμάει η αμαρτία αλλά ο κύριο τον σηκώνει ψηλά. Να φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, να φαίνεται στα μάτια αυτών που θέλουν να έχουν πρότυπα και υποδείγματα. Και οι καλοί άνθρωποι, οι καλοί πνευματικοί άνθρωποι βλέπουν αυτό και λένε: Κοίταξε, κοίταξε. Κοίταξε να δει που έφτασε. Κοίταξε που τον σήκωσε ο Θεός. Έν καθέδρα λαού και έν καθέδρα πρεσβυτέρων. Και τι λέει παρακάτω και κλείνουμε. Τίμησον λέει. Τίμησε το λόγο. Να τιμά το λόγο του Θεού. Και τιμώ. Τι σημαίνει θυμώ. Αυτό που μου λέει ο λόγο του Θεού το εκτελώ με πιστότητα και με ακρίβεια. Πώς είμαι, <Τι> την Αγία Γραφή, να την θυμάς. Τιμή, στην Αγία Γραφή, δεν είναι μόνο τη διαβάζω. <Τι> Τιμή είναι να την εφαρμόζω, με πιστότητα και με ακρίβεια. Ο Κύριος δεν μας έδωσε το νόμο του μόνο να τον διαβάσουμε, αλλά είδατε τι είπε στους μάθητάς του, όταν τους έδιωχνε να πάνε να κηρύξουνε. Ε, τι τους είπε. Κορεφέντε, μαθητέξοδε πάντα τα έθι, βαρπίζοντε. Διδάσκοντε σε αυτού τη ρή, τη ρή, τη ρή. Να του διδάξετε, λέει, όχι μόνο να μάθουν, αλλά να τα εφαρμόσουν. Τη πάντα, όσα είναι τη λάμη με μήνυμα. Επίση, δεν διαλέξει. Δεν σου δώσω την Αγία Ελλογραφή, μόνο να την και να την έχεις επάνω στο οικονοστάσιο και να σκονίζεται και να την έχεις διαφύλακτώσου που μερθεί μου λέει να παππούλι εγώ έχω το τετραβάγγελο επάνω, τι να το κάνω και την διαματοχήσετε, τι πήρε έγινε, καλό είναι, δεν λέω όχι αλλά άμα το έχεις και δεν το διαβάζεις ανώφελο, ανώφελο, άμα το έχεις το διαβάζεις αλλά και δεν το εφαρμόζεις ανώφελο Αλόθο, τι τόλμη. Να την έχω την αγεγραμφή, να τη διαβάζω την αγεγραμφή, αλλά και να την εφαρμόζω την αγεγραμφή. Και τότε κοίτα τη βιβλία από κάτω, ή να σε περιλάβει. Άμα τον γυρίσει και το λόγο του Θεού και ο Λόγος του κυρίου, δηλαδή ο κύριο, θα σε Θα σε κρατάει σφιχτά με στην αγκάλι του ο Κύριος. Κι άμα σε βαστάει ο Κύριος Σφιχτά μες την του, είναι δυνατόν να σε απειλήσει δαίμονας, για πρισέ μου. Είναι δυνατόν να πλησιάσει πονηρό πνεύμα κοντά σου. Ούτε από μακριά. Γιατί μου είχε πει κάποτε κάποιος εδώ ο αδερφός. Να σας το πω. Ήταν στην αμαρτία. Στην Ακολασία παλιά και γύρισε. είστε κοντά στον Κύριο. Και πανε γύρισε μετά από λίγο καιρό μου λέει είδα ένα όνειρο είδα λέει έναν νεαρό γλυκύτατο την όψη τον κύριο και είχε λέει στα χέρια του για ένα σκύλο και ο σκύλος λέει μου δείχνε τα δόντια του γουρλωμένα τα μάτια του μου δείχνε τα δόντια του «Θα σε φάω! Θα σε φάω! Θα σε φάω!» Αλλά τον κράταγε λέει ο Κύριος από πίσω. Δεν τον άφηνε. Βλέπεις, άμα είσαι στα χέρια του Κυρίου, φωνάζει ο διάβολος «Θα σε φάω! Θα σε φαω αλλα τον κράτα λεει ο κυριος απο πισω δεν τον αφηνε βλεπεις αμα εισαι στα χερια του κυριου φωναζει ο διαβολος θα σε φαω θα σε φαω Και τον φοβάζει. Και τον φοβάζει. Ας τον να φωνάζει! Άμα είσαι στα χέρια του Κυρίου, άσ'το να φωνάζει, εσύ θα τον φας, όχι αυτός. Ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή σωρά